Δεν τα πίστεψα, ούτε και εδώ, Λοιπόν, Αντροατάκο μου, δεν θα ξεκινήσω αμέσως να πω τα νέα, θα σε αφήσω και να και σκεφίσω σας, πέντσι. Εντάξει, να σηκώ μονάχα, ότι σήμερα στο σταθμό, γύρω στις 4-6 ώρα, νομίζω δεν θυμάμαι, θα το κοιτάξω και θα σηκώ έχει μία σούπερ εκπολή που ο Πάνος μου παπάγω Μαρμονάκης και μετά, κατά τις 7, ξέρω κάτι, θα είναι τα παιδιά της ομάδας Σπάρτακος αυτοί που ασχολούνται με τους πανδάλους με τα δικαιώματα στο στρατόπεδο ξέρω εγώ κτλ, κτλ. και θα ξεκινήσουν μια καινούργια εκπομπή λεπτομέρειες θα σηκώ μετά το θέμα μας σήμερα λοιπόν όπως θα είδεις και στην ανάλυση αφορά ίσως ίσως να αφορά δεν ξέρω τη γένα στο σπίτι ή τη γένα στη στάνη πάντως όχι τη γένα του με Λοιπόν, έντο μεταξύ εσύ, μπορείς να πεις στο chat του πλατή Αρέλειο, εκεί πέρα δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή chat. Πατάλωση, να κάνουμε μια συνομιλία, να μας μεταφέρει τις δικές σου συμπειρίες, διότι αυτό που θα σα μεταφέρω, μπορεί να έχει συμβεί και σε άλλο. Απλώς εγώ δεν το ξέρω. Μήρθε ξαφνικά κυραμίδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το super πολιτό μου φίλο Δημήτρη και επιστρέφουν για να μπούμε στο θέμα μας άνθρωπος. Πες μου πρε τρένι, τι σου κάνει όμως τι λες προχτές τυποάνι Τους είπες με δυο λόγια πως τα παίρνω Τα βράδια μεθυσμένος πως σε βέρνω Και το θέλαμε με έναν ναι κάτιο άλλη σφερίση Αν το ξέρα τι καρδιά είσαι τώρα θα σ' είχα Καλά, Κροατάκο μου. Λοιπόν, αν με ακού καλά, στείλει το μήνυμα στο τσάτ στο αυτό, στο τέτοιο, στο κίνημα κτλ. Επίση, να σα πω ότι εκπομπέ παλαιότερε του υποφαινόμενου εδώ πέρα του κυρίου Μπαρδούσα κτλ. του κυρίου Νιχτερινού, του κυρίου Παπαδομανουλάκη, του τον Πανταρί, τα Πανταγκρί κτλ. Μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα στο πλατεία radio.gr στη σούπερ ιστοσελίδα του διαδικτύου. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας Κοιτάξτε τώρα Οι περιοχές που αναφέρουμε και τα λοιπά Είναι φανταστικά Τα γεγονότα είναι απολύτως Αληθινά Φρεσκότατα Εσυνέβησαν ηχθές Λοιπόν, είπαμε ότι εγώ Είμαι από τα Βαρδούσα Στο διπλανό χωριό να πούμε στο κατωχώρι Θα πούμε τώρα έτσι Στο κατωχώρι Στου Μιτσοκούκουρα του σπίτι να πούμε Ενεφανίστησαν δύο Καλά παλικάρια ωραία και τα λοιπά Τροφαντά να έχουν και αυτά Ασφαλίτες Χτυπάνε την πόρτα Λέει καλημέρα κύριε Μητσοκλούδη Ξέρω εγώ πως δεν είπαμε Λέει καλημέρα παιδιά τι κάνουμε Λέει καλά εσείς πως είστε να μόνο, ό, ό, ό, ό, ό, Όλα καλά και τα λοιπά Ναι Λέει πού είναι η γυναίκα σου Φωνάζει από μέσα τη γαρούφο να πούμε Έρχεται η γαρούφό έξω Λέει εσύ είσαι γαρούφω Εγώ είμαι γαρούφω λέει. Δεν μιλές, ένα παιδί εδώ πέρα που του λένε έτσι Ναι, έχω Μάλιστα Έχουμε λέει εισαγγελική παραγγελία Να μας φέρεις Στο τμήμα Χαρτιά από εξετάσεις που έχεις Υπορήχογραφήματα Ιατρικές εξετάσεις κτλ Που να αποδεικνύουν ότι ήσανε έγκυος Μάλιστα Επίση Θα μας φέρεις και κάποιον μάρτυρα Που ήταν παρόν Στη γέννηση του παιδιού ε, ένα γείτονα να μας πει ότι πράγματι σε είδε και είσαι έγκυος και επίσης θα μας φέρεις και το παιδί στο τμήμα μάλιστα λέει η γαρούφωνα τέλος πάντων όμως λέει συγγνώμη θα φέρω μόνο αυτό το παιδί διότι έχω άλλα δύο λέγεται και άλλο να σας πω, εδώ πέρα να πούμε το χαρτί λέει πριν το, μετά το 2008 μετά το 2008 εντάξει λέει έχω ένα παιδί πριν το 2008 και έχω άλλο ένα μετά πως το λένε έτσι ψάχνει τα χαρτιά να πούμε του το παιδί της ασφαλείας λέει α πράγματι έχω και ένα δεύτερο παιδί και για αυτό το παιδί τα ίδια δικαιολογητικά και αυτό και τέτοιο και εκείνο και μπήξε και δείξε και αυτά Πέφτει που μη γαρούφω γιατί είναι τούτο τώρα. Καλά ρε παιδιά λέει. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, Γιατί να σα πω, Δεν ξέρω. Εισαγγελική παραγγελία. Είπε τίποτα κροατάχο μου. Το γεγονό που σου περιγράφω, ανεξαιρέσει του κατοχώρη και τα ονόματα γαρούφο κτλ. Όλα αυτά που σου λέω, συνέβησαν ακριβώ όπω τα λέω. Ακριβώ όπω τα λέω. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι και επανέρχομαι με τη συνέχεια της ιστορίας. Για να σε εκδικηθώ Σου σκιζώ τις φωτογραφίες Εσύ όπως και εγώ στις στι στις γόνιες και στις πλατείε, τα γράμματα σου καίω μέσα στον πύρετό μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου για να σε εκδικηθώ Πέταω ενθυμία και δώρα, και σιωχός Χρυψαλακέ που πήγαινε τώρα, τι γογραφίε μου σκίζω. Τα πώσπερπαγά που βάφω τι σαν ευχαριστώ για Τα ελφημία και δώρα και εσύ όπως κι εγώ θλίψαλα και σκούπιδια τώρα οι ζωγραφιές σου σκύφτω Τα πως θερμπα αγαπούσες και βάθω τις κουρδίνες Και μου τότε. για να, γιατρέσω, να γιατρέσω, πληγές, αφού δεν βγήκες μέσα μου. Δεν ήταν εκεί του αγαπημένο μου τραγουδάκι αυτό Αλλά εν πάση περιπτώσει Δεν το έβαλα τυχαία Διότι ο τίτλος είναι Για να σε εκδικηθώ Και θα μου πει τώρα ρε Μπαρδούσα Ποιος να σε εκδικηθεί και για ποιο λόγο Θα καταλάβεις Λοιπόν θα συνεχίσω λοιπόν την ιστορία Αφού συνέβη αυτό να πούμε Άρχισαν οι άνθρωποι εκεί πέρα Άρχισε η γαρούφων να πούμε Να ψάχνει τώρα να βρει Πέντε χρόνια πίσω χαρτιά Ρε που είναι τα υπηρεχογραφήματα, που είναι ηματολογικές, που είναι η χουριακή γονωδοτροπίνη που στη λένε να πούμε και αμαγκαστρώνεσαι να πούμε. Σαν ειβαίνει η χουριακή στο 1500 να πούμε. Τέλος πάντων, εκεί που ψάχνει να πούμε το συζητάμε τώρα μαζί εκεί πέρα, γιατί είμαστε εκεί κοντογειτόνι να πούμε εκεί πέρα. Με, αυτά. με τον Άντρατς και με την Γαρούφου το συζητάμε. Λέω ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα να σα κάνω ερώτηση. Α υποθέσουμε ότι βρίσκεστε στη γουναδία, τη... πώ τη λένε, τη γουναδοτροπίνη. Ωραία, τη χωριακή Και λε, Α, τη βρήκα και για τι δύο γέννε. Ωραία. Παίρνει τα χαρτιά, τα πα στο διοικητή τη ασφάλεια και του λε, ορίστε, εδώ πέρα έχω τι εξετάσει ματολογικέ που είμανε ανέγκυο. Το βλέπει ο διοικητή που έχει μεγάλε γνώσει ιατρικής να πούμε έτσι. Το βλέπει και λέει, Πράγματι, ήσανε εντελώ έγκυο. Μετά. Του δείχνει το πρώτο υπερηχογράφημα, να πούμε, του διοικητή. Τώρα στην ασφάλεια λέμε έτσι, του δείχνει το χαρτί, να πούμε, κοιτάει αυτό εκεί πέρα, μια κουκίδα μέσα εκεί, σε αυτό το ασπρόμαυρο πράγμα. Και λέει: Είναι η καρδιά του παιδιού που φτιάχνεται πρώτη, βέβαια. Οι διαστάσει είναι σωστέ, ο χτύπη σωστό, ήσαι ένα έγκυο. Λοιπόν, μετά παίρνει και ένα ψευδομάρτυρα από το διπλανό τσαντήρι, τον πα στο δίκητή, του λε: Ορίστε, αυτό εδώ πέρα είναι. Ορκίζεται στη μάνα του. Ήταν η γυναίκα να πούμε γαρούφου, ήταν δύο φορέ την είδαμε την κοιλιά τουρλα. είσαμε και κάτω να πούμε. Ωραία. Εν μεταξύ, δανείζεσαι και δυο παιδιά από το γείτονα, τα πα εκεί στο διοικητή του. Με να τα, αυτά είναι τα παιδιά. Έχουμε τρελαθεί οι μου Καταλαβαίνει τι ζητάνε. Κάνει λοιπόν έτσι να πούμε ο φίλος μου, ο άντρα τη γαρούφου, παίρνει τηλέφωνο την ασφάλεια, λέει συγγνώμη παιδιά. Μίλησε με το παλικάρι αυτό που του είχε το χαρτί. Να σου κάτι. Θα συμφέρω εγώ απόρριτα ιατρικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να τα δώσω στο δικητή της ασφάλειας. Θα πάρω τα παιδιά μου ανήλικα να τους πω τι. Πάμε στο δικητή της ασφάλειας να δει αν υπάρχεται γιατί μπορεί και να μην υπάρχεται και να μην έχετε γεννηθεί. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και λέει ο ασφαλίτης τι να σας κάνω και εμάς μας φαίνεται πε, περίεργο Όχι περίεργο, παράλογο του λέει ο άνθρωπος Παράλογο Γι' αυτό του λέει κι αυτός θα απευθυνθώ σε δικηγόρο Για να διευκολύνω και τη δική σας θέση διότι ξέρω ότι είστε σε δύσκολη θέση Του λέει το ασφαλίτη Ναι ναι ναι το κατανοώ λέει ο ασφαλίτης και τα λοιπά. Και έλεξε εκεί η κουβέντα Πε μου τώρα εσύ Α να σου πω και το άλλο Τι του είπε ο του φίλου, να πούμε? Του λέει ότι κοίταξε να δεις ε, που γεννήθηκαν τα παιδιά λέει στο σπίτι Α, ίσως λέει αυτό επειδή γεννήθηκαν στο σπίτι και τα λοιπά ναι αλλά έπραξα τα δέοντα τα νόμιμα έφερα τη βεβαίωση της εμέας με υπογραφή και αριθμό ταυτότητας και με αυτό το χαρτί πήγα και δήλωσα το παιδί εάν έχει ελληπή στοιχεία να πούμε η ληξίαρχος τι, τι σημαίνει της έχει κάνει μήνυση η εισαγγελέας σημαίνει έρχεται να μου πει ότι υπάρχουν λυπή στοιχεία Και λυπή στοιχεία είναι το υπερηχογράφημα Δηλαδή όταν πηγαίνω να δηλώσω το παιδί πρέπει να πηγαίνω και το υπερηχογράφημα Του καταλαβαίνεις ακροατά μου περί πρόκειται Και εδώ αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε τι στο συμβαίνει Και επειδή δεν ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά. Θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε παρέα μόλις ακούσουμε αυτό το καταπληκτικό τραγουδάκι της πολύ καλής παλιάς μου βίλης που την έχασα να πούμε της Τζάνης της Τζόπλινες. Πάμε να ακούσουμε το Summer Time. Bye-bye, baby, bye, bye, bye, Nothing's going to harm you now. na na no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, πάλι ακροατάκο μου εδώ από τα ε, βαρδούσα λοιπόν τώρα αρχίζω εγώ και αναρωτιέμαι λοιπόν ακροατάκο μου και λέω έχει να κάνει με το γεγονός ότι η γαρούφο γέννησε στο σπιτί διώκεται δηλαδή ο τοκετός στο σπιτί αναρωτιέμαι είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη θυμάστε τώρα Πήγε η άλλη Μέα να πούμε και έκανε μήνυση και είπε ότι ο Πλακούντας είναι νοσοκομιακό. Απόβλητο. Και πήγε τώρα και έκανε τη μήνυση. Βρήκε να πούμε τώρα αυτή να το κάνει σαν άνθρωπο έτσι, στην οικογένεια του Γρήβα. Του Γρήβα, του το ψυχίατρο από τη Θεσσαλονίκη, το ξέρεις. Λοιπόν, όλη η οικογένεια είναι γιατροί, μες και τέτοια να πούμε. Και πήγε να του κάνει μήνυση. Εννοείται βέβαια ότι έγινε το δικαστήριο και δικαιώθηκε η οικογένεια Γρίβα, διότι ο τοκετός είναι ένα φυσικό γεγονός δεν είναι ένα ιατρικό γεγονός δηλαδή δεν έχει λόγο να επέμβει ένας ιατρός καμία ιατρική πράξη ας μην λαμβάνει χώρα έτσι δεν είναι μιλάμε για ένα φυσικό γεγονός το οποίο συμβαίνει εδώ και χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια λοιπόν και αναρωτιέμαι τώρα εγώ <coughs> αναρωτιέμαι βήγοντας μισό λεπτό να βήξω Και λέω εγώ τώρα, είναι άρα γι' αυτό ένας εκφοβισμός, μια προσπάθεια να κυνηγηθούν οι γαρούφες που γινάνε στο σπίτι. Όμως, εάν πρόκειται περί αυτού, γιατί κάνουν την έρευνα μόνο από το 2008 και μετά και δεν την κάνουν πριν. Λέω, δεν ξέρω και αρχίσουν και μην μπαίνουν αυτιά. Ξέρεις ακροατάκομο, τι σημαίνει ελληνογερμανικο ελληνο σύμφωνο Είναι ένα πράγμα που το έχουμε παρουσιάσει σε κάποιες άλλες εκπομπές Και πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ των κατακτημένων και των κατακτητών Θα μην πεις συμφωνία μεταξύ άστορη ρε Μπαρδούσα δηλαδή τι μιλες τώρα Γίνονται αυτά τα πράγματα, σε έχω κάτι με το πιστόλι στον κρόταφο και συμφωνώ με οι δυο μας Τι γίνονται αυτά, έτσι Τέλος πάντων, ο Γιουργάκης το έχει υπογράψει Ο Σαμαράς το έχει αποδειχθεί Θα μου πει που το Πάτερ Θα σου πω Του 2009 δεν μπήκαμε σε επιτήρηση Άρα, από το 2008 και πίσω δεν μας νοιάζει τι έχετε κάνει Από εδώ και πέρα θα ελέγξουμε τα πάντα, πρέπει να έχουμε όλα τα χαρτιά κτλ η Ελληνογερμανική Συμφωνία προβλέπει το εξής, θα το πω εγώ με δικά μου λόγια, για να το καταλάβεις αμέσως μου. Σημαίνει ότι θα αδελφοποιηθούν σε εισαγωγικά το αυτό. Ελληνική δήμη με τους γερμανικούς δήμους. Ωραία. Και αφού γίνει αυτό, η περιουσία των ελληνικών δήμων θα περάσουν στου γερμανικούς δήμους, οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι του κυρατά, και έτσι λοιπόν έχοντας από πίσω αυτή την περιουσία θα μπορούν οι γερμανικοί δήμοι να πάνε στις τράπεζες και να δανειστούν ένα σκασμό χρήματα για να ξαναχρεωθούν. Ε, υπάρχει ἐποτία στους δήμους ακροαντάκοποι και μπορεί ό,τι φαίνεται περίεργο στον Επίτροπο να δίνει οδηγία στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας να πράττει τα δέοντα. Και αναρωτιέμαι Ο εισαγγελέας μονάχος του το έκανε αυτό Τον ειδοποίησε κάποιος Κάποιος του έδωσε εντολή Ή έδρασε αυτοβούλος Δεν το γνωρίζω Το γνωρίζεις εσύ Αν το γνωρίζεις Πες μου και μένα να το μάθω Εν πάση περιπτώσει Το chat του σταθμού είναι ανοιχτό Και περιμένω να μάθω Εάν έχει συμβεί και σε άλλους Πάντως το παιδί της ασφάλειας είπε στη Γαρούφο ότι δεν είστε μόνο εσείς έχω εδώ πέρα περίπου 10 περιπτώσεις και δεν είναι μονάχα στο δικό μας το Δήμο αλλά είναι και σε άλλους Δήμους δεν είναι μόνο το κατοπορίτες μας. είναι και στους υπόλοιπους Δήμους έχει γίνει αυτό το πράγμα και υπάρχουν ελληπείς στοιχεία πάμε να ακούσουμε πάλι το Δημητράκι στους Κόνι Πέντρες Λάσβη και επανέρχομαι ακόμα, -ακόμα. Mmm. -hmm. Τραχτεράκι να πάω να στο, γιατί έχω διάφορα προσωπικά τρεξίματα Με τη λιλούδο, με τόνα μετάλλου Με τα πρόβατα για να βουλάμε να βούμε Είναι σε εποχή Χαμός γίνεται Η αγάπη μου όμως να ξέρει είναι δεδομένη <σομίως> Και επίσης <σομίως> να στείλω στον Ίστρο Το φίλο μου μια μεγάλη αγκαλιά Και τα φιλιά μου όλα στον Τα ίδια και τα ίδια δεν πίνεις μια φάτη μακρινή. Αφιερωμένο στο γραφειοκρατικό μηχανισμό όπου γης που συνθλίβει τους ανθρώπους Και ενώ θα ακούγεται το τραγουδάκι αυτό πίσω από τη φωνή μου, να σου πω μου ότι, γιατί ξέρω ότι μα ακούνε και κάποιοι φίλοι από μια σελίδα του Φατσουτευτέρη που λέγεται Εμβόλια, Απειλή ή Βοήθεια, να πω το εξή με την ευκαιρία αυτού του γεγονότο που σα ανέφερα όταν πηγαίνετε στο σχολείο το παιδί σας λένε θα μας φέρετε ένα χαρτί από τον ιατρό ότι είναι καλά το παιδί θα μας φέρετε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως θα μας φέρετε το βιβλιάριο υγείας του για να διαπιστώσουμε ότι έχει κάνει τα εμβόλια λοιπόν ακούστε και βάλτε το καλά στο μυαλό σας κανένας άνθρωπος ο οποίος υπάλληλος κτλ ο οποίος δεν έχει πάρει τον όρκο του Ιπποκράτη δηλαδή δεν είναι ιατρός δεν έχει το δικαίωμα να κοιτάζει, να παίρνει στα χέρια του ιατρικά έγγραφα. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα του παιδιού. Μην τζιμπάτε, μην δίνετε το βιβλιάριο στη διευθύντια και στο διευθυντή του σχολείου, δεν έχουν καμία απολύτως δουλειά. Εάν υπάρχει σχολικός ιατρός, τότε αυτός μπορεί να το δει. Αλλά και πάλι μην το δίνετε. Είναι εντελώς Παράνομο αυτό να σας ζητάνε να έχετε εμβολιασμένο το παιδί για να εγγραφεί στο σχολείο. Κλείνει παρένθεση. Πάμε πάλι σε εκείνο που λέγαμε για να πούμε ότι εφόσον αυτά τα πράγματα είναι ιατρικά απόρριτα, δηλαδή έχουν να κάνουν με προσωπικά δεδομένα, πώς ο Ισαγγελέας μη ζητάει να δώσω αυτά τα έγγραφα στο δίκητη τη ασφάλειας. Γιατί δεν με κάνει μια ατομική κλίση, δεν μιλάω για μένα τώρα, μιλάω για τη Γαρούφο έτσι, γιατί, για τον φίλο μου. Λοιπόν, γιατί δεν κάνει μια προσωπική κλίση και να πει, μαντάμ Γαρούφο, κοίταξε να δεις, έχω ελλειπή στοιχεία και θέλω να μάθω αν είσαι εγκαστρωμένοι ή όχι. Και θέλω να με φέρει τα απαραίτητα έγγραφα. Γιατί μου εισαγγελέα και γουστάρωνε, παιδί μου, να πούμε. Κατάλαβε, να πάει και η Γαρούφο στον εισαγγελέα να του πει, Γιατί με ρωτά, χαμένοι, μη ζητά και τα παιδιά. Λοιπόν. «Ακροατάκο μου, μην μας άσσε». και λένε όλοι ότι δεν είμαστε υποκατοχοί. Η άλλη κατοχή ήταν καλύτερη, διότι ο εχθρό ήταν εφανερός, τον έβλεπε απέναντι με το όπλο και ήξερε ότι το υποκατοχή. Τώρα, πολλοίς κόσμος δεν το γνωρίζει ότι είμαστε υποκατοχοί. Κάνουνε ό,τι γουστάρουν. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται. Φανταστείτε τι ζητήσανε <στονίκη> από τους ανθρώπους Έχουν ξεφύγει πρέπει να σας πω Ξαπλώσανε μπροστά στο τρακτέρ Και λένε πάτα μας μπάρθος <στονίκη> Και τους λέω ρε μη μασάτε <στονίκη> Θα πάτε σε ένα δικηγόρο και θα ξεκαθαρίσει το θέμα <στονίκη> Λοιπόν Ότι πληροφορία παρόμοια έχει <στονίκη> Αγροατάκο μου Να με τη στείλει, Όπως Εντάξει <στονίκη> Λοιπόν Ούτως ώστε <στονίκη> Να το ανακοινώσουμε εδώ στο ραδιόφωνο να το τρέξουμε να δούμε τι στο διάλογο γίνεται. Εντάξει, λοιπόν. Δεν έχω χρόνο δυστυχώ, με περιμένει η Λολούδο. Εσύ έχω τάξει διάφορα, καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται. Η εκπομπή για όποιον την έχασε και τα λοιπά. Θα ανέβει στο πλατεία radio σήμερα αργά το απόγευμα ή αύριο το πρωί. Διακινήστε. Ξέρετε ποιο είναι το ρητό του σταθμού εδώ πέρα. Διακινήστε την πληροφορία. Έχουμε κάνει εκπομπέ για τις φαρμακευτικές εταιρίες, για τους Ναζί που διευθύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ελληνογερμανική Συμφωνία, για την Μέρκελ, τα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Ένα σκασμό εκπομπές έχουμε κάνει. Δεν είναι ανάγκη να βγείτε στον δρόμο να πλακωθείτε με την μπάτσεκα. Τι χρειάζεται. Απλώς διακινήστε την πληροφορία. Όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες να ενημερωθούν όταν ο κόσμος ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει τότε και μόνο τότε μπορεί να δραστηριοποιηθεί και θα βρει τη λύση θα τη βρούμε τη λύση, θα βρούμε τι θα κάνουμε θα φανταστούμε την κοινωνία πως τη θέλουμε και τότε θα τη φτιάξουμε όπως είπε «Βαστοριάδες ρε παιδί μου» έτσι, λοιπόν, σας κάνω πολλά φιλιά κατά σας αγαπώ, σα λατρεύω νάγετε το νου σας στους νεοταξίτες Εντάξει, άδεια του μου, πολλά πολλά πιλάκια. Τα λέμε, γεια!